Ψαλμός Νι 19, 50. Ένατον Όταν πέσει στο πίμνι ο σκοτασμός και η νύχτα των παθών στήσε ακίμητο τον σκύλο ενώπιον του Θεού στην νυχτερινή σκοπιά. Δεν είναι καθόλου ανάρμοστο να θεωρήσεις ως κίνα σκύλο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 Ασυγκρήτω ανώτερο όμω είναι το να μην φοβάσαι του θορύβου, αλλά να μένει απτόητο στην καρδιά από του χτύπου του και ατάραχος και να συναναστρέφεσαι εξωτερικά μεν τους ανθρώπους εσωτερικά δε των θεών. Τελεκοστών τέταρτων Α σου είναι, πω θαυμάσαι,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 που μας αναμένει στη μέλουσα ζωή. Έπειτα άκουσες και τη φωνή που σου είπε «Δε θα ήδη άνθρωπο των πρόσωπο μου, έξοδος λαμδα γαμμα είκοσι». Γι' αυτό κατέβηκε από εκείνη τη θέα του Θεού στη βαθύτατη κοιλάδα της ταπεινώσεως στο χορύβ, φέροντας μαζί σου και τις πλάκες που ανυψώνουν στη γνώση του θεϊκού θελήματος.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 Επέβει επί χερουβήμ, δηλαδή στις αγγελικές αρετές και «Επετάστης» ψαλμός για τα ζήτα και ανέβεις ένα λαγμό ψαλμός μη 6, αφού πρώτα κατετρόπωσες τον εχθρό μας άνοιξες τον δρόμο προηγήθηκες αλλά